όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτε. Μου αγαπάς Βανά. Καλέ μου, αγαπημένη μου, άντρα μου. Αγαπητές μας ακροάτριες, καλημέρα σας. Καθε μέρα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, την ίδια πάντοτε ώρα, ακούτε μια ιστορία, ολοσυγκίνηση και πάθος, γεμάτη περιπέτειες και απρόπτα, βγαλμένη κατευθείαν μέσα από τη ζωή μας. Πέστε και στις φίλες σας να την παρακολουθούν. Πικρή, μικρή μου αγάπη. Επισόδιο 7. Ο κύκλος κλείνει. Κείμενο, γιωργο Κοροπούλης. Ανάγνωση, Γενοβέφα Ζάγκα, Δημήτρης Αρμάους, Γιώργος Κοροπούλης. Υχοληψία, μίξη ήχου, μουσική επιμέλεια, Θάνος Καλέας. Κυρίες και κύριοι, εκτηλήχθηκε ω εδώ ενιαία η αισθηματική μας ιστορία. Τώρα νέα δυσάρεστα έχουμε, το κάστ, τα συντριβή. Φτού και εξ αρχής, τα ίδια σαν σε ντεζαβή... Θα δείτε να συμβαίνουν κι όμως θα είναι αλλιώ. Γιατί να βάγισε ο κόσμο ο παλιός. Κι αλλιώ σώζεται ο καθένα, και η ιστορία μια τρίχα είναι που χωρίζεται στα τρία. Όλα τελείωσαν λοιπόν Πικρή αλήθεια Πικρότερη Από όσο είχα φανταστεί Άκου Μας λένε καληνύχτα τα σπουργίτια Πάνω από τη στέγη του σπιτιού Και μου αρκεί χνούδι, Τα μπουμπούκια στην κλιματαριά; Τώρα τα πρόσεξ Όλα τώρα τα γνωρίζω Μια μέρα ακόμη Και θα αναφλεγούν όλα νύχτα Ξέρεις το κόκκινο γυρνάει πάντα συγκρίζω. Αύριο, πε μου, θα βρεθούμε ως συνήθως. πε μου, το χέρι σου μπορώ να το κρατώ. Είμαστε φίλοι απλώς, μα εγώ, εγώ ευπιθός και όσα κρατούν οι απλώς φίλοι θα εκχωρήσω. Κάθε σου βλέμμα, όλο το φως και όλη τη θλίψη που είδα εκεί και πρέπει τώρα να ξεχάσω και τη φωνή σου όταν μιλάς σαν να έχει ανθίσει κάτι και πρέπει εγώ απλώς να προσπεράσω και θα σου πω ότι κάθε φίλος θα σου πει ή κάτι λίγο μια ιδέα τολμηρότερο το χέρι σου θα το κρατήσω όσο μπορεί ο απλός φίλος ή έστω Λίγο περισσότερο. Κυρίες και κύριοι, ο ήρως μας για κλάματα ήταν... να αεροβατούσε πάνω από τα χάσματα του έργου του... και ήξερε πώς δεν πιάνει μία. Τον τύψεον σπούδασε όλη και όλη τη χημία... Είδε πω φταίει που είπε κάτι νοθευμένο και φυσική σπούδασε σ' ένα κεκλειμένο κρεβάτι από όπου πάντα κύλαγε στην Άβυσσο, πάνω του, σφίγγοντα του νέου το πουκάμισο. Και τώρα θα τον βρούμε εδώ ξανά το ίδιο πείραμα να εκτελεί, όμως να που κύλησαν δώδεκα χρόνια, το παράδειγμα. Όπω θα έλεγε ο Κουν, άλλαξε ένα ρήγμα. Μετατοπίστηκε αν υπήρχε ή απλώς φάνηκε, ή μόλις τώρα ανοίχτηκε, δεν ξέρω, και αυτή είναι η απλως φανηκε η μόλι τωρα άλλου έργου, να το μάθει θα προσπαθήσει ο ποιητής που είχε χαθεί, όπως θυμάστε, μες τις ζήλιας του τη δίνει, και έπειτα βρήκε την αγάπη αληθινή, και αφαιδίκε ξανά, και βγήκε στη σκηνή, και ακούστε ο δύστυχο, τι έχει απογίνει, σε ποια παρτίδα οδήγησε το ίδιο άνοιγμα. Πάλι στον μπάρ, η μπάρα, σαν σε παλκοσένικο υπόκλιση με στον καθρέφτη στο κενό. Κι ολοένα αλλάζει σχήμα αυτό που περιμένω. Στάχτης όρος, ενοφισαί, Συγχητικό πάλι επεισόδιο. Και αναλόγως μούνη σχεδιάζεται στον νου μου μια γυναίκα εδώ. Συγχητικό επεισόδιο παραμονή των Χριστουγέννων. Στάχτε, πόλβο ένα μωράδο και βορειαδάκι μέσα από τα σπασμένα τζάμια συστρέφονται σαν τραύλισμα με στο ξενύχτη, σαν την ουσία τη αγάπη για άλλη μια φορά. Σαν να έχει μείνει η γραμμή ανοιχτή και καταγράφεται η μη συνομιλία. Και έπειτα. Υστάχθηκα τα κάτω και ακούγονται λόγια που υποθήκουν παλιά, πολύ παλιά, και οι πιο παλιοί θα μούνε, δεν θα τα θυμούνται. Μελαγχολό και κλαίω την κρίσιμη στιγμή, και αμέσω εξορίζεται μόνο στο του το του με τα τζάμια, στούτιο με θέατο κενό. Ε, κάτι πληκτικό, δεν τώρα. Κάτι συγκινητικό και φλίαρο. Ιδανικό για ρεπερτόριο θεά σου φίλων ή ασθενών σε Ανατόλιο. Κάποιος μιλάει ξανά και κάποια τραγουδάει. Συνομιλούν. Θα παντρευτούν. Πέφτουν κουφέτα και ρίζει εξ Μα ο Θεός το συγχωράει και μέσα στο χαλάσι ακούγονται σωνέτα, σονέτα. Γελάς, για κλάματα είναι. Τι θες να του πω. Ζή, πως το λέγαμε στο Λύκειο. Ιν βίτρο. Δεν ξέρει, όχι. Εκτός, κι αν κάνει το χαζό. Ή αν δεν το νοιάζει έτσι που πίνουμε το λύτρο. Μα μόνο απόψε θα μπορώ σου λέω. Θα πάω από το γραφείο. Θέλει λέει μια δοκιμή του έργου μα και δούμε πώ θα τελειώνει. Μάλλον θα και σε εκείνη τη σκηνή με το μαντίλι. Ναι, μαντίλι. Αυτή διπλώνει σε ένα μαντίλι φράουλε ή κάτι ανάλογο, μα είναι το μαντίλι τάχνημα γεμένο. Το ξεδιπλώνει και εμφανίζεται ένα άλογο. Ή όχι. Αυτά συνέβαιναν σε περασμένη έργο του. Μάλλον δεν πάει. Εδώ είναι όλα και υποκλίμακα. Παίζει ένα ψήλο, στάχυρα. Και μια φλόγα, στάχυρα. Και ο ζήλος των εραστών τώρα εμφανίζει με τα πτώσεις. Όχι, μωρό μου, όχι, γιατί να με μαλώσεις. Τι θες να κάνω; αφού εγώ θα τραγουδήσω το ρόλο να μην πάω. Κι εγώ σ' αγαπάω, Χαζέ. Σ' αφήνω. Όχι, δεν θα του μιλήσω. Ω, τη μούσα μουσας του το ανάλαφρο ήδη άγγιγμα. Όλο ένα πιο ανεπέστητο, σε διολίσθηση, τον ώθησε να ζήσει, δίχως να μεθύσει από τον θριαμβό του, ως όλα τα άφερε σέσιον πέρας. Εν μία νυχτή κατάφερε να δει τον φίναμορ τη φλόγα που αποθείτε, να φτιάχνει άλλο κύκλωμα, να προωθείτε ερήμην του και επί πραγματικού εδάφους όπως ο χρόνος κάνει γκρίζους τους πρωτάφου, και είναι πια τη τέχνης του η περιοχή ερήπια μαύρα και της τέφρας βροχή. Και εμεί εδώ θα το ευχηθούμε κατεβόδιο γιατί θα έχει από το επόμενο επεισόδιο η δέσπινα των λογισμών του την τιμή, την ιστορία μας, την απόλυτο τιμή να οδηγήσει Ερωτεύεται εξ αρχής και μοιάζει με αντιποίηση αρχής το τρίκ... γιατί και εκείνη πια ποιήματα θα γράφει αφρισμένα σαν τα κύματα. Εις θάνασα και ολόμο βριστεριά, και ο λόρια η μισέλιος δύση... ...και κύματα που τρομαγμένα να πηδούν... ...και αγουροξυπνημένα ξέπλεκα κυλούν... ...καθώς η πλόρη την ακτή ορμάει να αγγίξει, ...και ορμή βίνιμες βίνει με τη λασπερή αμμουδιά. Η ακρογυαλιά μετά, ζεστή και μυρωμένη... ...και η αγρή, ως που ένα σπίτι να φανεί... ...το απαλό χτύπημα στην πόρτα, η σπίθα του ήχου... ...και το άκουσμα της φλόγας στο άναμα του σπίρτου... Και χαμηλή από φόβο και χαρά φωνή. Πιο σιγανή από το καρδιοκτήπη που μας δένει. Ναι, τώρα θα του γράφει αυτή η Σονέτα. Λεπτά και στα αντικάλα ποβερέτα που θα εντάσσονται στο σύριαλ τη ροή. Της μας αυτή είναι πια η περιοχή. Οπότε, Αφού μελόδραμα έτσι και αλλιώ εσεί τα ακούγατε, γιατί και ο λυρισμό, σαν το απόλυτο μελόδραμα ακριβώ, κατανοείται πια, σκεφτήκαμε απλώς να δανειστούμε κάποιο υποφερτό, τα κατά την και Ροβέρτον. Όμως κυρίες και κύριοι γυρνά τα δράχτι Και ίσως γεννηθεί ακριβώς από τη στάχτη Που θα σκορπίσουμε όταν βγει πια στον αέρα η ιστορία μας Τη στάχτη Που από πέρα φτάνει από κει που είχε μόνο μέλημά του Ο προαιώνων μελωδός τη δεσποινά του Κάτι καινούριο Από σκόμα και ασπασμό Συγκροτημένο από χαρτί και δισταγμό Κάτι που απαιτεί και νέο αφηγητή, συγκινημένο εν μέρη, εν όλο κλεβαστή. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Ποροπούλης